oggi è nata un'occasione dai proviamoci stavolta questo è il tempo di cambiare per l'amore di un paese per la gente che ci crede regaliamoci un futuro tutti insieme tutti insieme con Salvini si può fare non restiamo più a guardare l'umità non ha colore l'umità non ha padrone tutti insieme si può fare quante promesse ha Tutti insieme tutti insieme con salvini si può fare Εμεί ابو σα Εμείς δε κάνουμε. Εβες τη Σε Δεν πού Dance na kata mazza Βράδυ Σαββάτρου, να χαιρετήσω καταρχήν τους φίλους στο Λονδίνο, μου στήλανε μήνυμα. Βράδυ Σαββάτρου, σήμερα 4 Απριλίου του Σωτηρίου έτους 2020 και είσαστε συντονισμένοι που αλλού. Και ξεκινάμε με No Time To Die γιατί δεν υπάρχει ούτε χρόνος για χάσιμο αλλά ούτε και χρόνος α, για να μας πάρουν στο ξύλινο το έπιπλο Φίλες και φίλες, καλώς ήρθατε καταρχήν σε μια εκπομπή, Εντάξει, καταλαβαίνω λίγο σας έχω ανακατέψει το πρόγραμμα Όπω έχει ανακατευτεί για το δικό μου και προφανώς ανακατεύονται και τα μας, όταν βλέπουμε Δύο ανθρώπους εκ διαμέτρου αντίθετους, τον κύριο Τσιόδρα και τον κύριο Χαρδαλιά να μας ανακοινώνουν ουσιαστικά το πώς πρέπει να ζήσουμε παρά τη θέλησή μας. Μας ανακοινώνουν ότι στην πραγματικότητα πρέπει να είμαστε ιδιαίτερα ευτυχεί αφού έχουμε τη δυνατότητα να Επιλέξουμε μεταξύ των δύο υπέρτατων αγαθών στη ζωή Το ένα είναι η υγεία Και το άλλο είναι η ελευθερία Μια ελευθερία η οποία, για την οποία μάλλον πολλοί άνθρωποι Έχουν δώσει την ψυχή τους Έχουν δώσει τη ζωή τους Έχουν δώσει το αίμα τους Και ξαφνικά βλέπεις ότι... Λες εντάξει να βάλω πλάτη για αυτό τον, α, τον εθνικό αγώνα για να μην κολλήσουν τα παιδιά μου, ο γειτονά μου, ο φίλος μου, οι συγγενής μου αλλά βλέπεις ας πούμε τον κύριο Χαρδαλιά που είναι ο καθήλην αρμόδιος να κατεβαίνει στο λιμάνι και μόνο high five δεν κάνανε εκεί με τους άλλους Η έννοια μάσκας Την έχει αφήσει στο τριώδιο Ενώ Τα γάντια Τα φοράει μόνο όταν παίζει ποδόσφαιρο τερμά Και από την άλλη Επειδή Έχουν ακουστεί Πάρα πολλά για τους Έλληνες Ότι είναι ρατσιστές Ότι είναι ε, ε, και διάφορες άλλες αν θέλετε έτσι κατηγόριες βλέπουμε ότι οι Έλληνες είναι κλεισμένοι σπίτι τα Ζάναξ ε, οι φαρμακοποιοί δεν προλαβαίνουν ξεπουλάνε πιο γρήγορα και από τις μάσκες ε, μέσα σε αυτόν τον κλεισμό αν θέλετε δοκιμάζονται σχέσεις νεύρα και ζούμε σε μια εποχή η οποία αγγίζει τα όρια της στρέλας αυτή τη στιγμή νιώθουμε ότι είμαστε σε μια κατάσταση εμπόλεμη και ενώ ξέραμε ότι ο εχθρός μέχρι στιγμής είναι η Τουρκία βρεθήκαμε σε ένα σημείο που να μην ξέρουμε τελικά ποιος είναι ο εχθρός Είναι ένας αόρατος εχθρός, είναι ο κορονοϊό. Απλά θέλω να καταλάβετε πως ζούμε στην εποχή της κονόμας Είχα γράψει προημερών πως για να πουλήσεις το φάρμακο πρέπει πρώτα να πουλήσεις την αρρώστια Οι Ρώσοι επιστήμονες, ε, ο Βλαδίμιρος Πούτιν έστειλε μια ταξιαρχία βιολογικού πολέμου ε, κατέληξαν πως κάποια πράγματα δεν είναι φυσιολογικά Είπαν για περίεργα ευρήματα για άτομα που έπεσαν για ύπνο και δεν ξαναξύπνησαν Αλήθεια Γνωρίζετε, κάποιοι από εσάς είσαστε και τον, του κλάδου της ιατρικής, της ε, βιολογίας Άλλοι φίλοι τη εκπομπή έχουν και πιο εξειδικευμένες γνώσει. Αλλά σίγουρα για να πούμε ότι ένα εμβόλιο παρασκευάζεται, δοκιμάζεται Και τελικά βγαίνει στην παραγωγή με απόλυτη ασφάλεια, μιλάμε να βγει να το κάνει στο εμβόλιο και να πιάσει, να λειτουργήσει όχι να, να βγάλεις τεράστια πλάτη λες και σχίσου ο Αρχάγγελος Μιχαήλ ε, θέλει 5 με 6 με 10 χρόνια ανάλογα υπάρχουν κάποια πρωτόκολλα τα οποία δεν μπορούν να παραβιαστούν άρα καταλήγουμε στο συμπέρασμα ότι ή κάποιος τα έχει φτιάξει τα, συμβολε... τα εμβόλια ή κάποιος παίζει με την δημόσια υγεία Λίγο παραδίπλα σε μια χώρα, σε μια περιοχή όπου έχει δοκιμαστεί ιδιαίτερα και θέλω να κάνω μια ιδιαίτερη μια αυτή τη στιγμή για το τι συμβαίνει στην Ελλάδα ε, όσοι θυμάστε την πρόβλεψη του 2020, η Ελλάδα είχε ετήσιο οροσκόπο Δία και ετήσιο μεσουράνιμα ΖΕΒΣ που δείχνει ότι ό,τι και να γίνει, ασφαλώ δεν θέλω να πιστεύετε από κυβερνητική πρόνοια, αλλά εν πάση περιπτώσει οτιδήποτε και να γίνει βγαίνει κίτρια μετά από 10 χρόνια μνημονίων χωρίς ε, δικά τη εφόδια με ένα κατακαιρματισμένο εθνικό σύστημα υγείας και εδώ είναι η τρομερή ε, αντίφαση που προσπαθεί να το παίξει σωτήρας ο άδονη, αυτός ο οποίος διάλυσε επί των ημερών του το εθνικό σύστημα υγείας δεν ο, ο Πολάκης, ο Ξάνθος και ο Τσίπρας αυτοί έχουν άλλες ευθύνες σε άλλα πράγματα αλλά για την κατάδια του εθνικού συστήματος υγείας και έβγαίνε και κορε, κορευόταν ο είναι ευθύνη αποκλειστική του Άδωνη Γεωργιάδη αυτοί λοιπόν οι άνθρωποι με τα που δεν έχουν αγοράζουν οι ίδιοι τις μάσκες έτσι, και δεν παίρνουν μισθού. ούτε αυτούς που παίρνουν στη Γερμάνια ούτε αυτούς που παίρνουν στην Αμερική ούτε στη Γάλλια έχουν κρατήσει τη χώρα να είναι πρότυπο διότι αντέδρασε σωστά οι Έλληνες κατά περίεργο τρόπο Παντού υπάρχει και ο Μαλάκα στις υπόθεση, Το ξέρετε Αλλά κατά περίεργο τρόπο Δείξαν απίστευτη πειθαρχία Στον Εύρο ε, Έκοψαν τα αλεφούσια Των α, Μαροκινών, Σύριων Αυγανών Οτιδήποτε άλλο ήταν εκτός από Σύριων Και δώσανε και άλλη Μια φορά εξετάσεις στην ε, πειθαρχία Δεν είναι πολύ εύκολο πράγμα να σου λένε ότι Ξέρεις αύριο το πρωί δεν έχεις να βγεις από το σπίτι Ή και για να βγεις θα μας πάρεις τηλέφωνο Ή θα φτιάξεις ε, χαρτάκια Είναι και αυτό ένα από τα τριτήπια του ουρανού στον Ταύρο Στη Γαλλία λοιπόν Υπάρχει ένας επιστήμονας ο οποίος ας πούμε ότι είναι κάτι για την λοιμοξιολογία και για τα αντίστοιχα φάρμακα όπως είναι ο Ανιστάιν για την πυρηνική φυσική ας πούμε και για τις θετικές επιστήμες. Βγαίνει ο Μακρόν, του λέει μοναμή και τις λοιπές ας πούμε σάχλες λέει παιδιά μην το ψάχνετε χλωροκίνη και καθαρίσαμε. Είναι δοκιμασμένο Επί σειρά ετών Στην Ελλονόσια Και κυρίως Είναι πάνφθινε Δεν θα επιβαρύνει Κρατικούς προϋπολογισμούς Και όλα είναι πάρα πολύ ωραία Ξαφνικά Ανέκρουσαν πριν Που λένε Και φαίνεται ότι τελικά κάτι αρχίζει και ε, βρωμάει όπως τα έλεγε και ο Σέξπιρ στο βασίλειο της Νανημαρκίας και αυτό το λέω γιατί ότι όλοι έξι ώρα ε, παθαίνουμε μια παράκρουση κάτι όπως συνέβαινε τη δεκαετία του 70 όσοι από εσάς είσαστε λίγο μεγαλύτεροι σε ηλικία από εμένα ε, κάτι αντίστοιχο που όταν έπεσε ο, ο άγνωστος πόλεμος του Φόσκολου που σταματούσε η κυκλοφορία Έτσι βγαίνει ο κύριος ε, Χαρδαλιάς με τον κύριο Τσιόδρα Ο κύριος Τσιόδρας ο οποίος... Ε, αν το δούμε το ύφο που έχει στι συνεντεύξει που δίνει και το ύφο που είχε στι συνεντεύξει που πάλι έδινε πρώτη κρίση, έχουμε να κάνουμε με δύο διαφορετικά είδη ανθρώπων. Και εδώ γεννιέται και ένα ερώτημα: Αν θέλετε, ο καθήλυνα αρμόδιο του Υπουργείου Υγεία ο Μπασκετίνο, ξέρετε ο... ο Κικίλιας πού είναι ο Υπουργός Εσωτερικών πού είναι και τελικά πως γίνεται κάποιοι τόσο πολιτικοί όσο και wannabe celebrities που λέμε αναρώνουν σε χρόνο ντετέ Κάτι συμβαίνει, περίεργο Σήμερα όμως είμαι εδώ Για να την πάω λίγο παρακάτω την πρόβλεψη Και είμαι εδώ για να την πάω παρακάτω Γιατί στην πραγματικότητα Τα πράγματα δεν είναι έτσι όπως ακριβώς φαίνονται Όσοι είναι φίλοι της εκπομπής ή διαβάζουν τα άρθρα μου μιλάγαμε για την καθίσθηση την οικονομική της Γερμανίας μιλάγαμε για την καθίσθηση την οικονομική της Τουρκίας μάλιστα σε άρθρο το οποίο α, α, το είχα αναρτήσει από 8 πρώτου Είχα πει ότι υπάρχει ένα ευαίσθητο σημείο, είχα εξιστορήσει ε, πώς ακριβώς γίνηκαν κάποια πράγματα στην Ευρώπη και στην Ελλάδα και κατέληξα στο συμπέρασμα το τι πρόκειται να γίνει. Λέω ότι για την περίοδο 2019-2022 ε, οι χώρες οι οποίες θα την πατήσουν είναι η Γερμανία η Ιταλία και η Ισπάνια κάποιος θα μου πει ρε φίλε μεγάλη ταπείνωση οικονομική όλεθρο έχει πάθει και η Γαλλία έχω την αίσθηση πως οι Γάλλοι έχουν πιο ισχυρά οικονομικά εργαλεία και ίσως και θέληση ε, να παίξουν ανάλογα και να βγουν λίγο πιο ε, ε, γρήγορα από την όλη κατάσταση. Μια κατάσταση η οποία ε, πολύ ε, φοβάστε για το τι μελιγενέστε και προφανώς ε, έχετε δίκιο. Θα πρέπει όμως να καταλάβετε ένα πράγμα. Ο ελληνικός λαός προέρχεται από 10 χρόνια πολύ σκληρής προσπάθειας, μνημονίων και πάρα πολύ δύσκολων καταστάσεων. Τα κατάφερε. Η αγορά έχει αποκτήσει μια σχετική ελαστικότητα και ρυθμίζεται πολύ πιο εύκολα με τις ανάγκες. Όταν όμως α, λέγαμε για την Αμερική ότι έρχεται καθίσθηση προφανώς ήμασταν κάτι σαν τρελή, κάτι σαν και οτιδήποτε άλλο. Εύχομαι, όπως είχε τα θύματα της, α, των αυτοκτονιών να μην τελικά περάσουν τα θύματα που θα, ο κορο... που θα πάρει μαζί το κορονοϊός διότι η Γερμανία πάει για μια απότομη επιβράδυνση άρα επιβραδύνεται μαζί με την Ισπανία που θα σηκώθει σε καμιά 15 χρόνια ίσως Και θα πρέπει να καταλάβετε ότι αυτή τη στιγμή δεν ξέρω αν ο ιός ήταν το εργαλείο ή το όπλο αν θέλετε προκειμένου πρώτο να κοπεί η το οπλο αν θελετε προκειμενου πρωτον ανάπτυξη της Κίνας και δεύτερον να μην χρεωθούν οι μεγάλες πόρνες, οι τράπεζες ανα τον κόσμο την όλη αυτή κατάσταση η οποία έχει να πάρει μαζί του ε, πάρα πολλού ε, πάρα πολλούς ανθρώπους οι οποίοι πίστεψαν και οι οποίοι επένδυσαν στα λεγόμενα ε, βαριά αν θέλετε χαρτιά λοιπόν ε, τι να πω Σήμερα ε, θα πάμε με, σε ένα τραγουδάκι το τραγούδι αυτό είναι ε, από ένα soundtrack που έχει φτιάξει ένα site και το οποίο έχει να κάνει με τραγούδια του κορονοϊού και έτσι όπως γίναμε θα βγαίνουμε στο δρόμο και θα Χαιρετιόμαστε έλες και είμαστε Αμερικάνοι ράπερ Οπότε ε, δεν ακουμπάμε Και όπως έλεγε ο MC Hammer Στα τέλη της δεκαετίας του 80 Αρχές του 90 You Can't touch this, can't touch this. Can't touch this. Can't touch this. Touch this.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 Επιστρέψαμε ε, Κάποιοι φίλοι που Δεν μπορούν να ε, Ένα λεπτό λίγο Γιατί αναγκαστικά Πρέπει να κάνω και άλλα πράγματα ε, λοιπόν. Ωραία Λοιπόν να πούμε ότι Μου γράφει μία φίλη Θα το πούμε τώρα σε χάρη να αστιότητες Λίγο για να ξεφύγουμε γιατί Αναγκαστικά δεν θα την παλέψουμε με αυτά που βλέπουμε και με αυτά που μας συμβαίνουν όπως τίποτε Λοιπόν, ε, πολλά πράγματα λοιπόν ε, θυμίζουν ένα ανέκδοτο, μου γράφει μια φίλη Τώρα σε άνθρωπο που ασχολείται με την αστρολογία που προβλέπει ε, Στη μουσική μου λέει τα σπάς ε, βέβαια, υπήρχε και σχόλιο από κάτω που είπε και στα άλλα είστε καλέ. Αλλά στη μουσική, α πούμε τα σπά, εντάξει, μου θυμίζει λοιπόν ένα ανέκδοτο αυτό. Το οποίο είναι ένα ζευγάρι, καλή ώρα σε καραντίνα. Και λέει ο άντρα στη γυναίκα, ε, η γυναίκα τη λέει, να σου πω την αλήθεια, νιώθω ότι έχει χαθεί η μαχεία μεταξύ μα. Ε, Πώ να σου το πω, ρε παιδί μου, τη λέει. Νιώθω ας πούμε ότι δεν μπορείς ταυτόχρονα να πεις κάτι το οποίο θα με εξητάρει, θα με ανεβάσει Αλλά και ταυτόχρονα μπορεί να με στεναχωρήσει Το κοιτάει η στα μάτια, σκάει ένα ειρωνικό χαμόγελο Και γυρνάει και του λέει Τελικά δεν την έχεις τόσο μικρή όσο φανταζόμουν. Του υδραυλικού είναι μικρότερη. Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει, ε, πάμε λίγο παρακάτω. Ε, ευχαριστώ για τα καλά λόγια για τη μουσική. Ε, όσοι δεν μπορούν να ακούσουν, θα βάλω εδώ πάλι και αν μπουνε ε, το live 24. Οπότε μπορούν να μπουν να. Ε, Πατήρ σου είναι ο 59 58 98 μου λέει ένας βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας στην Επαρχία. Είναι ο κύριος Κέλας, Κέλας Κάπως έτσι αν δεν κάνω λάθος αυτόν πρέπει να επικαλείσαι ε, Δεν θυμάμαι λέει mm -hmm. το όνομα Που ήταν πολύ σοβαρά έτοιμος να μπει στην εντατική Και δεν έπεφε ο πυρετός Οι γιατροί του νοσοκομείου επικοινώνησαν τον κύριο Τσόδρα Ο οποίος είπε να δώσει ένα φάρμακο Και αμέσω έπεσε ο πυρετός και έγινε καλά Τελικά οι υπόλοιποι λέει ανώνυμοι ασθενείς Έχουν την ίδια μεταχείριση Ασφαλώς και στην Ελλάδα που βρισκόμαστε Ποτέ εάν δεν είχες μπάρμπα στην κορώνη Δεν είχες α, αυτό που λέμε α, ίσα μεταχείριση Αυτό είναι μπορούμε να πούμε ότι είναι δεδομένο Τώρα από εκεί και πέρα πρέπει να δούμε τα πράγματα τη διάσταση την οποία πρέπει να τα δούμε και όχι σε αυτή που θα θέλαμε να δούμε. Τι θέλω να πω. Θέλω να πω λοιπόν ότι ε, αν καθίσει κάποιος ε, και αναλύσει ε, στατιστικά το παράδειγμα της Ιταλίας ε, θα προκύπτουν πολλοί θάνατοι το 90% είναι άνω των 70%. Το υπόλοιπο είναι άνω των 80-90 και οι περισσότεροι που τελικά χάσαν τη ζωή τους με τόσο άδικο τρόπο ήταν άνθρωποι οι οποίοι είχαν τα περισσότερα, οι περισσότεροι εξ αυτών είχαν δύο και τρία επιβαρυντικά νοσήματα τα οποία δεν βοηθούσαν τον οργανισμό να αναρρώσει. Από την άλλη, στην προσπάθειά μα. À, να δικαιολογήσουμε εδώ στην Ελλάδα τα αδικαιολόγητα ε, υπάρχουν καταγγελίες ότι προσπαθούν να χρεώσουν στον κορονοϊό θανάτους οι οποίοι είναι από άλλα παθολογικά ημιέτια ε, και αυτό νομίζω ότι δεν μας θυμά. σαφέστατα δεν πρέπει να το δούμε ε, Τελείως αψήφιστα πλην όμως θα πρέπει να καταλάβουμε ότι ο κορονοϊός είναι ένα νόσημα έτσι το οποίο καλός ή κακός η γνώμη μου είναι ότι πρέπει να μάθουμε να ζήσουμε με αυτό έτσι οπότε επειδή η πρόβλεψή μου είναι ότι θα ξανάρθει και θα ξανάρθει α, λίγο θυμωμένος και μεταλλαγμένο εννοείται ε, καλό θα είναι να κάνουμε Εμείς τα κουμάντα μας Καλή διατροφή Έτσι Βρισκόμαστε σε ένα χώρο Τον οποίο τον έχει ευλογήσει Ο Θεός Αλλά παράλληλα μας έχει καταραστεί Για να αντισταθμίσει τη Την τόσο μεγάλη ευλογία που μας έχει δώσει Μας έχει δώσει έναν ευλογημένο τόπο Με τους πιο άχρηστους Και πολιτάρια πολιτικούς Που μπορούσε να περάσουν ποτέ Πάμε λοιπόν Τώρα στο πρώτο πράγμα που πρέπει να σας αναλύσω είναι ότι 8 του μήνα μεθαύριο σε 4 μέρες μάλλον έχουμε μια πανσέλινο Η πανσέλινος αυτή είναι λίγο μυστήρια και φαίνεται πως έρχεται να αλλάξει πολλά και ιδιαίτερα πράγματα όμως πολλά θα κρυθούνε στην νέα σελήνη η οποία θα προκύψει Στην 23 Απριλίου Εκεί θα παιχτούν πάρα πολλά πράγματα Τι θέλω να πω Λοιπόν ε, Ο τίτλος που έχω βάλει Και θα το δείτε το βράδυ αργά αναρτημένο Στον Στον ελληνόφωνο ιστότοπο Που έχω Στο Uranian Pavla Journal. Journal Για όσους δεν ξέρουν πολύ καλά αγγλικά Έχω βάλει σαν προμετωπίδα πάνω ένα απόφευμα του Winston Churchill που λέει «Αυτό δεν είναι το τέλος, δεν είναι καν η αρχή του τέλους, ίσως είναι το τέλος της αρχής». Η Πανσέλινος είναι ένα σεληνιακό φαινόμενο που ουσιαστικά φέρνει την κορύφωση των γεγονότων. Όμως, αν κατά γενική ομολογία ο Μάρτιος ήταν ο χειρότερος μήνας στη διάρκεια του 21ου αιώνα, τότε καλό θα είναι να μην βιαζόμαστε να βγάλουμε συμπεράσματα». Σιγά σιγά η παγκόσμια οικονομία θα αρχίσει να δείχνει στις κατατόπους χώρες το τι ζημιές άφησε Τελικά όλοι προετοιμαζόμασταν για συμβατικές καταστάσεις και μας είχε μείνει εκτός πλάνου η βιολογική απειλή Αυτό ανοίγει πλέον νέους ορίζοντες στις πληροφορίες, στη συγκέντρωση, στην αξιολόγηση και την αξιοποίηση των πληροφοριών αυτών Και μάλιστα βιοπληροφορίες οι οποίες θα παίξουν πλέον καταλητικό ρόλο τι θα φέρει λοιπόν η Πανσέληνος σε παγκόσμιο επίπεδο Εχω βάλει μια φράση του μεγάλου στρατιλάτη ε, Κορσικανού κατά, κάποιον, κατά κάποιους γάλους, Γάλλος σίγουρα αλλά με ελληνικές ρίσες από τη Μάνη Του Ναπολέον Βοναπάρτη Και λέει ότι ο θάνατος δεν είναι τίποτα Το να ζεις όμως νικημένος και άδοξα είναι σαν να πεθαίνεις κάθε μέρα, είναι κάτι αντίστοιχο, μια παράφραση αν θέλετε, αυτό που λέγαμε ότι ο Γενναίο πεθαίνει μια φορά και ο δηλός πεθαίνει χίλιες. Το μεσοδιάστημα η Λίου Σελήνη μιλά για δυστυχία στο λαό, άρα αυτό μιλάμε για ένα παγκόσμιο επίπεδο. Στην προσπάθεια να υπνοτιστεί ο λαός, πολλά καλλιτεχνικά δρόμενα θα στηθούν στο πόδι, θα επιστρατευτούν καλλιτέχνε και ούτω καθεξής. Ο φόβος αποθαρρύνει και θα εμφανιστούν πάρα πολύ θρασύριλοι. Το γενικά δείχνει ότι θα έχουμε σκάνδαλα, τα οποία τα σκάνδαλα αυτά αποσκοπούν και στο να α, κόψουν ένα προβάδισμα σε κάποιον άνθρωπο, αλλά και να το διαπομπέψουν και αυτό το πράγμα θα γίνει έτσι, θα πάρει μεγάλες διαστάσεις Τώρα όσον αφορά την Ελλάδα, η Ελλάδα οροσκόπος του αυτοτελείου σχάρτη της Πανσελίνου μιλάει για την αρχή μιας μεγάλης αλλαγής, δυσκολίες στις επαφές με τις αρχές και μια προκατάληψη κάποιων ε, αρχών προς το πρόσωπο κάποιων ανθρώπων, δικαστική νομική εμπλοκή ή κόλλημα, ενώ δείχνει ότι η χώρα φαίνεται να διαθέτει μια σχετική επίγνωση της κατάστασης, το μεσουράνημα, Ισούτε με άρη και ουρανό Και αυτό υποδεικνύει έντονη κινητικότητα Και δράσεις από άτομα που είναι γεννημένα Στο να δίνουν διαταγές προς εκτέλεση Άμεση λήψη αποφάσεων Εκρηκτικός τρόπος αντίδρασης Έχοντας κατά νου να πράξει κάτι Είναι η στιγμή μια επανάστασης Και αυτό καλό θα είναι να τον προσέξουμε ε, Πολύ κυβερνητική θα νιώσουν την έρηδα να τους πριονίζει αν θέλετε την καρέκλα αισθηματικό ή καιρωτικό σκάνδαλο εντό των κόλπων της κυβέρνηση, ενώ θα υπάρχει μια έντονη γνωμοδότηση κάποιων επιστημονών, ουσιαστικά δείχνει για μείωση της εργασίας και των καθηκόντων ενώ θα υπάρχει και η σύσταση μιας ειδικής επιτροπής, ενώ κάποια άτομα την κυβέρνηση θα είναι δακτυλοδεικτούμενα, όχι όμως λόγω ικανοτήτων, αλλά λόγω ιδιοτροπίας και συμπεριφοράς. Πάμε τώρα λίγο την επιρροή της Πανσελίνου, πάνω στο γενέθλιο χάρτη της Ελλάδας. Έχουμε βάλει μια φράση του α, Σενέκα, που λέει ένα άτομο που είναι... Ε, όχι, όχι λάθος Λοιπόν το μεσοδιάστημα ηλίου σελήνης Σημειοδοτεί μια γυναίκα η οποία θα συγκεντρώσει απάνω της Αρκετό μίσος Μιας και η συμπεριφορά της θα είναι εριστική και αποκρουστική Πρόσωπα α, θα εμποδίζονται να κάνουν κάποιες δραστηριότητες Ενώ προβλήματα θα υπάρχουν και με τα στρατιωτικά νοσοκομεία Όσο και με τα ιδιατικά, ιδιωτικά συγγνώμη, Αν θέλετε θεραπευτήρια είναι μια σεληνιακή περίοδος όπου θα επικρατήσει το ρητό του Γκέμπερς που έλεγε πως πέτα λάσπη και όλο κάτι θα μείνει. Γενικά είναι μια περίοδος όπου τα fake news θα δίνουν και θα παίρνουν νέα μέτρα αφού έχουμε ε, το επιδεικνύοντας και εφαρμόζοντας δύναμη και την ισχύ στο πλήθος ενώ δείχνει ότι θα υπάρχουν προβλήματα συμβίωσης και αντικοινωνικότητα εντός των ενός σπιτιού μες τις οικογένειες πράγμα που σημαίνει ότι θα αυξηθεί κατακόρυφα η γκρίνια και τα νεύρα ε, δείχνει ότι η κυβέρνηση ενδεχομένως θα αλλάξει τον τρόπο αντιμετώπισης προς το λαό το μεσουράνιμα μιλά για αποστροφή των άλλων προς το πρόσωπό μου τα ψυχικά αποθέματα ε, που υπάρχουν υποδεικνύουν ότι φοβό, φοβάται ο λαός τη φτώχεια, μα και την ανέχεια. Ε, κάποιο πρόσωπο βρίσκεται κάτω από μεγάλη παρέστηση, μεγάλη εξαπάτηση. Υπάρχει μεγάλη σκηρογνωμοσύνη, σκληρή καρδιά, αλλά και μέσα στους κυβερνητικούς κύκλους πολλοί θα κάνουν κάτι με πολύ κρύο αίμα. Αυτό από τη μια πλευρά, αν θέλετε, είναι καλό, αλλά όταν αυτό το πράγμα α, δεν συνοδεύεται από μια... Κατάσταση κατανόηση υπάρχει ένα θεσχετικό πρόβλημα. Ε, νομίζω ότι θα σκάσει σκάνδαλο μέσα στην κυβέρνηση με μετοχέ σε εταιρείε και τέτοια, ε, και δείχνει ότι ουσιαστικά ε, μπορεί να δούμε ε, συστάσεις νέων υπηρεσιών ή κάποιε υπηρεσίε να αναλάβουν έναν πιο ενεργό αποδιακομισμητικό ρόλο, τον οποίο είχαν. Τώρα αν δούμε την ω προς το προοδευμένο χάρτη της Ελλάδας έχω βάλει μια φράση του Γκορβιντάλ που λέει στις 16 Σεπτεμβρίου του 1985 όταν το Υπουργείο Εμπορίου ανακοίνωσε ότι οι ΗΠΑ έχουν πλέον εξωτερικό χρέος η Αμερικάνικη Αυτοκρατορία πέθανε. Το Μεσοδιάστημα Ηλίου Σελήνης μιλάει για επαφές με πολλά άτομα μέσω της οικονομίας και της επιστήμης πρόσωπα που εμποδίζονται να ασκήσουν δραστηριότητες ή πρόσωπα που είναι άρρωστα θα θεαστούν μεγάλη προσοχή. Ο οροσκόπος μιλά για συνεργασίες, απειλή από τρίτων και ουσιαστικά δείχνει ότι κάποια εργοστάσια παραγωγής θα βάλουν πλάτη ώστε να βγουν κάποια προϊόντα σε να υπάρχει σχετική επάρκεια. Δείχνει στην πραγματικότητα ότι δεν αποκλείεται να έχουμε φυγή ενό συνεργάτης στους κόλπους της κυβέρνηση, ενώ στην πραγματικότητα η χώρα σε αυτό που συμβαίνει παρόλο που νομίζω ότι ε, θα είναι μια μέρα θα είναι ένας μήνας, ο οποίος θα έχουμε κάποιες σχετικές ε, αυξήσεις των κρουσμάτων νομίζω όμως ότι θα μείνουμε σε πολύ πολύ ανθρώπινα και σε πολύ ε, καλά επίπεδα. Θα μου πεις ε, καλά επίπεδα στο θάνατο ναι όταν βλέπεις χώρες πολύ πιο προηγμένες από σένα ε, και σε αντίστοιχα γεωγραφικά γεωγραφικό πληθυσμό ε, να έχουν χίλιους νεκρούς κάθε μέρα και εσύ να έχεις όλη τη διάρκεια της περίοδου 60-70 νεκρούς με μαγειρεμένα νούμερα έτσι το τονίζω ε, πράγμα, αυτό το πράγμα σημαίνει ότι ε, απέναντι στην ε, κρατική ανικανότητα, γιατί ε, ο, οι άνθρωποι αυτοί θα πρέπει να δίνουν το παράδειγμα δεν μπορεί να πηγαίνει ο υπουργός που σε κλειδιένε δόνει σπίτι χωρίς μάσκα και χωρίς γατια έτσι. Οι άνθρωποι λοιπόν αυτοί έχουν Ιδιαίτερα προβλήματα να αντιμετωπίσουν Αυτή τη στιγμή Και να σας πω την αλήθεια Το πρόβλημά μου Δεν είναι <coughs> Λοιπόν Λοιπόν, πάμε λίγο γιατί έχουμε εδώ ε, Άττικους 888, θα γλιτώσει το κράτος της συντάξης, θα το πούμε λίγο παρακάτω. Ε, διπλές εθνικές κάλπες Σεπτέμβριο και Οκτώβριο, μου λέει 25-26, το διάβασα Έχω μια σχετική επιφύλαξη Όχι σχετική, έχω μια σοβαρή επιφύλαξη Και η σοβαρή επιφύλαξη είναι Το ίδιο ακριβώς πιστεύανε και για το Μάιο Και δεν φαίνεται να πηγαίνουμε σε εκλογές Και δεν φαίνεται να πηγαίνουμε σε εκλογές γιατί Επειδή το διάβασα το συγκεκριμένο, post, το συγκεκριμένο συγγνώμη, ε, άρθρο και το οποίο έχει πάρα πολύ ε, σωστή τοποθέτηση πλην όμως ε, η γνώμη μου είναι ότι πρώτον αυτή τη στιγμή ο Μητσοτάκης δεν μπορεί να πάει να κάνει εκλογές, έτσι ξέρει ότι αν πάει αυτή τη στιγμή τόσο α, σύντομα σε εκλογές προφανώς και δεν θα έχει το ίδιο αποτέλεσμα με το, με, την περί, το, με την περίοδο του Μαΐου πολύ δε περισσότερο με την περίοδο του Ιουλίου που κέρδισε περίπατο ε, ο Γιάννης 26 μου λέει πότε θα επανέλθει η ζωή μας Όπως είπα αγαπητέ φίλε η ζωή μας αυτή τη στιγμή σας είχα πει και θα το, βάλω, θα το βρω το ισχυρητικό το βάλω μετά το τραγούδι που θα παίξει σε λίγο ε, Η ζωή μας λοιπόν είπα ότι θα επανέλθει σε μια κατάσταση η οποία θα είναι λίγο ελεγχόμενη. Δηλαδή σας είπα και σε προηγούμενε εκπομπές πριν ξεκινήσουν αυτά τα πράγματα ότι από το Μάρτιο του 2020 η κυβέρνηση θα ασκήσει ένα τελε... τελείω διαφορετικό τρόπο για κυβέρνηση που δεν θα το έχουμε ξαναδεί και θα είναι τελείω αμερικάνικο έτσι, γιατί όποιος πιστεύει ότι στην Αμερική έχουν δημοκρατία μάλλον πρέπει να αλλάξει συνταγή. Ε, και επίσης αυτό που έχουμε εδώ είναι μια κατεπίφαση ε, δημοκρατία. Ε, εν πάση όμως περιπτώσει μου λέει 82-4 τα νούμερα που δίνουν κάθε απόγευμα είναι μαγειρεμένα προς τα πάνω η αίσθηση που έχω το χάρτη των οποίων έχει ε, Οι εξισώσεις που δείχνουν δείχνουν ότι υπάρχει ένα προϊόν έτσι απάτης. Αυτή τη στιγμή ε, έχω την αίσθηση ότι αυτό το πράγμα ήρθε ε, βούτυρο στο ψωμί της κυβέρνησης. Γιατί μπορεί να με πείτε κάποιος είναι μπορείτε να με πείτε ότι πίνω ψυχοφάρμακα, μπορείτε να με πείτε πάρα πολλά πράγματα, αλλά τουλάχιστον σε αυτό το οποίο συμβαίνει μέχρι στιγμής ε, έχω σταθεί ιδιαίτερα αξιόπιστος ε, αυτό που συμβαίνει λοιπόν στην Ελλάδα είναι το εξής έκατσε αυτό το ε, το γεγονός ε, Κάποιο τους εξυπηρέτησε Έτσι και τους εξυπηρέτησε πάρα πολύ Και για ποιον λόγο ε, Γίνανε κάποιοι τσαμπουκάδες με την, ε, Στη Μιτιλίνη Σκάει ο κοροναϊός όλοι σπίτι Όλοι αυτοί όμως που φύγανε από τη Μιτιλίνη και πήγανε στις ΣΕΡΕΣ και οπουδήποτε αλλού, ως διαμαγείας, λένε ότι δεν έχουνε κανένα πρόβλημα κορονοϊού, αλλά εγώ ξέρω ότι και τα γράψανε και σάγκη, δηλαδή δεν σας λέω κάτι το οποίο ε, είναι προσωπική πληροφόρηση, αν θέλετε, πήγαν οι γιατροί να τους εξετάσουν εδώ στη Ριτσόνα και φαγανε κλωτσιές, έτσι. Και στου πόσου εξετάσανε βρήκαν κρούσματα. Άρα θα πρέπει να καταλάβουμε ότι αυτή τη στιγμή οι άνθρωποι αυτοί ε, Παιδιά δεν μπορώ την ώρα που κάνω αυτή τη στιγμή την αναθεματισμένη την εκπομπή να μου ζητάτε προσωπικές χάρες επειδή το καταλαβαίνω δεν σας έχω αρνηθεί ποτέ ε, τι γνώσει μου, τη βοήθειά μου, αλλά την ώρα που κάνω εκπομπή πρέπει να έχω εκπομπή. Έτσι δεν μπορώ τώρα να σε λέγω, δηλαδή μην το ξυλώσουμε το θέμα. Λοιπόν, ο 861 μου λέει: Κάνει μια ερώτηση. Θα έχουμε κούρεμα καταθέσεων και τροφίμων. Κούρεμα τροφίμων, Όχι, έτσι. Εάν σε τι βαθμό άραγε, τι προτείνει. Εγώ πριν ξεκινήσουν αυτά ήταν καθαρή Δευτέρα πολύ νωρίτερα από την ημερομηνία ε, που βάρεσε η απαγόρευση έτσι. καθαρά Δευτέρα ήταν αρχές Μάρτη εμείς μπήκαμε 26 Φλεβάρι κάτι τέτοιο ήταν ε, σας είχα πει ότι εγώ θα, θα πήγαινα για ψώνια έτσι, επειδή πρέπει να καταλάβετε ότι επειδή δεν ζούμε ε, σε μια α, χώρα η οποία λειτουργούν οι θεσμοί έτσι υπάρχει ΦΕΚ το οποίο αν ιδίως ο Άτικος που είναι λίγο πιο τσακάλι σε αυτά κυκλοφόρησε ΦΕΚ που ενώ εμείς είμαστε κλεισμένοι μέσα στα σπίτια Οι, οι έτσι κυκλοφορούν ελεύθεροι αλλά σε ομάδες κάτω των τον 10 Συγγνώμη δηλαδή, εδώ ή αυτοί έχουν τόσο γαμάτο DNA που δεν τους κάνει τίποτα, οπότε να τους πάρουμε από μισή σύρυγκα αίμα να κάνουμε αντισώματα να είμαστε σούπερ ή κάτι παίζει δηλαδή δεν μπορεί να μου λες επικαλούμε δημόσια υγεία, δημόσια ασφάλεια να με κλειδώνεις εμένα μέσα στο σπίτι και τους άλλους να τους βγάζει έξω αυτό δεν λέγεται δημοκρατία έτσι, τουλάχιστον. έτσι αντιλαμβάνομαι εγώ λοιπόν οι παγκόσμιες κατά κυβερνήσει είχαν ρίξει το βάρος σε εξοπλισμούς και έρχεται τώρα ο ιός και ουσιαστικά τους λέει τι πυρηνικά προγράμματα και εξοπλίστηκα πάρτε ένα ιό που δεν στοιχίζει και τίποτα σε σχέση με τον όγκο αυτό και τραβήστε τις κοτσίδες σας και σας ξεβρακώσαμε και τελείως Ουσιαστικά έγινε, χωρίς να ξέρουμε από ποιον, ένας παγκόσμιος πόλεμος ο οποίος δεν τον κέρδισε η Αμερική ο οποίος μετά το τέλος αυτής της κατάστασης η Αμερική θα ψάχνει να βρει γωνία στο δεκάρικο η Κίνα θα προσπαθεί να αναρρώσει αλλά έχοντα απάνω τη ρετσινιά το ότι από εκεί ξεκίνησαν η, η νυχτερίδα που φάγε το Ποντίκι που τον Ποντίκι το έφαγε ο Μερμικοφάγος που τον έφαγε ο Κινέζος που έφυγε από τη Γουγκουάν και πήγε ξέρω εγώ στην Ιταλία Έτσι, αυτό είναι το, το απόλυτο φαινόμενο τη πεταλούδας ή τη Νυχτερίδας για να το κάνουμε λίγο παρεμεινευμένα και όλοι αυτοί λοιπόν οι άνθρωποι οι Αμερικοί τελειωμένοι έτσι αυτά που λένε ότι ο Τραμπ ε, πάει να πως το λένε πάει να κρατικοποιήσει τη Fed. Είναι μια πάρα πολύ ωραία ονειρόξη Έτσι είναι Τους είπε απλά Ρε παιδιά τυπώστε πας και σώσουμε το μαγαζί Ούτε να κρατικοποιήσει Τους είπε ούτε τίποτα Έτσι, Διότι όποιος επιχείρησε να κρατικοποιήσει Τον έφαγε μαρμαγκά Είναι ωραία να πιστεύουμε σε επαναστάσεις Είναι ωραία να πιστεύουμε σε τέτοιου είδου καταστάσεις Αλλά κυρίως πρέπει να μάθουμε Να διαβάζουμε την είδηση που μας έρχεται Όσοι ε, είναι και όχι ως, όπως θα θέλαμε να είναι. Και πραγματικά να σας πω την αλήθεια Ακόμα και ο Πούτιν Έλεγε, θα διώξω την τράπεζα, θα τις κάνω έτσι και ξαφνικά λίγο ψηλόβουβάθηκε το θέμα. Κούκου. Λοιπόν. Στην πραγματικότητα αναρωτιέμαι αν ο ιό είναι ένα άλλο για τη μη αναστρέψιμη κατάσταση στην οποία οδήγησαν την παγκόσμια οικονομία κάποιοι. Μήπω τελικά ο θάνατο όλων αυτών των συνανθρώπων μα ανεξαρτήτως χρώματος, φιλής, φίλου, πεποίθηση. είναι τελικά μια σύγχρονη ανθρωποθεσία στο μολόγ του χρήματος. Για τους θεασότες της κλασικής εάν ο Δίας τον εγώ καιρο έδωσε κάποιες ευκαιρίες ο Κρόνος έκρινε και προσπάθησε να τη τα πάθη του Πλούτονα έτσι η ανθρωπότητα που διψούσε για χρήμα πολλές φορές ανεφόρων με περίεργα μέσα και τρόπους έρχεται ο Κρόνος, ο μεγάλος, ο συμπαντικός κριτής να υποδείξει πως χάσαμε και χάνουμε την ψυχή μας Βλέπετε, ξεκίνησε το 2020 με Χαντές Ποσειδώνα εκδηλώθηκε ως πανδημία και αυτό λέει ότι προσπαθώ να κρύψω τη φτώχεια μου ο Δίας στην πραγματικότητα γι' αυτό έχω πει πάρα πολλές φορές και λέω παιδιά ο Δίας είναι η μεγαλύτερη αστρολογική μουφα ever δίνει αλλά επειδή δίνει σε όλους αδιάκριτα πολλές φορές επειδή προανακαλύψεως του Ποσειδώνα που, ήταν κυβερνήτης των, που είναι κυβερνήτης των Ιχθείων ήταν ο Δίας κυβερνήτης Ιχθείς που σημαίνει ότι Δίας και Ποσειδώνας έχουν παρεμφέρει ιδιότητες και να το δούμε και λίγο διαφορετικά είναι και οι δύο θεοί με την ίδια καταγωγή από τον ίδιο πατέρα με τα ίδια βιώματα λοιπόν ο Κρόνος έκρινε και υπέδειξε του να τα πάθη ενώ τα πάθη αυτά με, το, με τη στασιμότητα που έπρεπε να επιδείξουν έδειξε και ήρθε και ο Ποσειδώνας για να δείξει ένα πρόσωπο το οποίο αγνόουσαμε. Αυτή λοιπόν η παντοκρατορία του χρήματος και τη Σιδονής τελικά κάπου έπρεπε να ξεσπάσει. Νομίζω ένα από τα τεράστια ε, έργα της παγκόσμιας λογοτεχνίας είναι ο Φάουστο Στην πραγματικότητα μιλάει για έναν άνθρωπο ο οποίος έχει συνθηκολογήσει με το διάλο έχει πουλήσει την ψυχή του έτσι όσοι ε, χρησιμοποίησαν αθέμητα μέσα και επειδή όλο αυτό το πράγμα στην πραγματικότητα δημιουργήθηκε η Ευρώπη το 8 που χτύπησε το πρώτο καμπανάκι σώθηκαν με το αίμα των Ελλήνων έρχεται τώρα ο έξω από εδώ και χτυπάει την πόρτα και λέει ότι κοιτάξτε να δείτε κύριοι ήρθε η ώρα της πληρωμής η Ελλάδα μέχρι στιγμής τα έχει καταφέρει μια χαρά. Το ετήσιο μεσουράνιμα, ουράνημα ισούταν με ζεύς που δείχνει ότι είναι ο άξονας της εξασφαλισμένης επιτυχίας. Και τονίζω δεν είναι θέμα κυβερνητικής ούτε βούλησης ούτε ικανότητας, απλά πλανητικής εύνοιας και συγκυρίας. Λοιπόν, πάμε σε ένα τραγούδι. Θα προσπαθήσω να βάλω ένα τραγούδι... Ε, καλό λοιπόν ε, αυτή τη στιγμή νομίζω ότι άλλο ήθελα να βάλω αλλά επειδή έπαιρσε το μάτι μου εκεί θα βάλω Queen διότι ζούμε σε μια κατάσταση που είμαστε κάτω από τεράστια πίεση και όπως λέει και ο Φρέντι Μέρκυριο τεράστιος Under Pressure σε τέσσερα λεπτά επιστρέφω Λοιπόν επιστρέψαμε Επίσης να πούμε Καταρχήν πριν ξεκινήσω Να πω ότι Δευτέρα έχω μια Καταπληκτική εκπομπή Στις 9 η ώρα Με το Στέργιο Θα μιλήσουμε Για τη δύναμη της αγάπης Τη δύναμη όμως της πραγματικής αγάπης Της ανεφόρων Και επειδή Ο Στέργιος είναι ένας Άνθρωπος έτσι ιδιαίτερα ευφύης και ιδιαίτερα έτσι, αιρετικός πολλές φορές ακόμα και εμείς που τα έχουμε συζητήσει μας ξαφνιάζει με αυτά που λέει, ε, σας προτείνω αν δεν έχετε κάτι καλύτερο να κάνετε που τι να κάνετε, μόνο Netflix ή μου θα δείτε Έτσι ε, να μπείτε να την ακούσετε, τρίτη όμως στις 9 η ώρα έχουμε το sequel δηλαδή το δεύτερο μέρος της εκπομπής που είχαμε κάνει για τον κοροναϊό που κάναμε μία μίξη μεταξύ ψυχολογίας αστολογίας αρχαίας Ελλάδας συνωμοσιολογίας και βγήκε ένα εξαιρετικό αποτέλεσμα αλλά επειδή δεν προλάβαμε να τα πούμε αλλά όλα τρίτη στη 9 το βράδυ Λουκάς Ντουρδουρέκας, Μακροκοσμικές Προκλήσεις, Καλεσμένη, η, η κυρία Κατερίνα Πονηράκη, Μελετήτρια, Παύλα Ερευνήτρια της α, Αρχαίας Ελληνικής Γραμματείας, ο Στέριος, ο Γιώργος Βαφιάδης, ψυχολόγος και ουράνων αστρόλοτζερ από τη Θεσσαλονίκη, εγώ, και ε, ποια άλλοι είμαστε τι δεν είμαστε Λουκάς, Τέγκος, Γιώργος εγώ ναι τέσσερις και κατά πέντε, ένα και ο Λουκάς βέβαια με τα δικά του τις απίστευτε γνώσει που έχει μέσα από τη γιόγκα να πούμε όχι μόνο το τι ήταν ο κορονοϊός να κάνουμε μια α, σύγκριση με τον τρόπο αντιμετώπιση της αρχαία Ελλάδας να πούμε τι ρόλο παίζει η ψυχολογία και να δούμε και μία πρόβλεψη τι μπορεί να κάνει αυτό το πράγμα και μέχρι που μπορεί να φτάσει και βέβαια να πούμε ότι για όσους θέλουν και επιθυμούν υπάρχει ένα διαδικτυακό σεμινάριο Uranian την 3η 7 Απριλίου στις 18.30 είναι διαδικτυακό το τονίζω, είναι μέσω ίντερνετ μέσα από μία ειδική πλατφόρμα το σεμινάριο θα είναι διαδραστικό και θα βλέπω καθένα στην πρόβλεψη να πραγματοποιείται μπροστά στα μάτια του θα μιλήσουμε για το ποιο είναι τελικά στον χάρτη το κάρμα για ποιον λόγο ήρθες στη ζωή και ποιες είναι οι περίοδες που τελικά το κάρμα σου χτυπάει την πόρτα ποιος είναι τελικά ο σκοπός της ζωής και όλα αυτά εκτός από τα παραδείγματα τα πολύ επώνυμα προκειμένου να κατανοήσετε και εσείς το μηχανισμό θα υπάρχει και κατηδίαν συνάντηση επειδή κάποιοι το καταλαβαίνουν δεν θέλετε τα ενίκομοι εν μετά το τέλος της, ε, του σεμιναρίου θα υπάρχει μια δεκάλεπτη συζήτηση με τον καθένα ούτως ώστε ούτε να βάλουμε μιούτ και οι άλλοι να νιώθουν άβολα να τελειώσει το σεμινάριο να μιλήσουμε και να είναι πάρα πολύ ωραία όσοι διαφέρεστε λοιπόν για αυτό ε, είτε έχετε τάμπλετ είτε έχετε λάπτοπ PC είτε έχετε κινητό Android είτε έχετε κινητό uh, iOS είτε έχετε Mac όλα αυτά μπορούμε να τα υποστηρίξουμε όσοι ενδιαφέρεστε για πληροφορίες κρατήσεις θέσεων είτε προσωπικό μήνυμα στο Facebook στη σελίδα μου είτε μέσα στο καλ παπάκι-uranian-pavla-astrolabor.com προκειμενου uh, να δείτε και εσείς τι παίζει Λοιπόν, ένα φίλο ε, μου λέει Γεια σου Καρ, άκουσα την εκπομπή Πρέπει να είσαι πολύ καλό στα μαθηματικά Φίλε, άμα ήμουν καλό στα μαθηματικά Ήταν το μόνο μάθημα να ξέρετε Που δεν είχα άγχος ποτέ στο... Στα τρίμηνα Γιατί τώρα γίνανε τετράμινα Γιατί παρακολουθώ λόγω των παιδιών Στα τρίμηνα λοιπόν δεν είχα ποτέ άγχος Στα μαθηματικά και στην άλλη βέβαια είχα μόνιμα 8 Με άριστα το 20 έτσι. Λοιπόν, οπότε Απλά είναι αναγκάστηκα να μάθω Γιατί Αγαπώ αυτό που κάνω Λοιπόν Πάμε ε, λίγο Παρακάτω Λοιπόν ε, Θέλω επίσης Να προσέξουμε το εξής Αυτή τη στιγμή Επειδή αναγκάζομαι Να παρακολουθώ ε, Και Δρόμενα και το 37,34 λέει πότε ξεκινάει η εύνοια που λες. Λοιπόν, η εύνοια που λέω είναι ήδη έτοιμη και είναι έτοιμη γιατί γιατί στην πραγματικότητα μέσα στον όλεθρο τον οποίο έχει συμβεί εμείς την έχουμε βγάλει σχεδόν I love it. Αν εξαιρέσεις ότι κάτι τύχει και κάτι ψυχολογικά που έχουμε αποκτήσει όλοι Σε γενικές γραμμές είμαστε εντάξει Βέβαια να πω κάτι και θέλω να καταλάβετε δυο-τρία πράγματα Α, Αυτή τη στιγμή η Ελλάδα προειδοποίησα εδώ και καιρό Τι έρχεται σε παγκόσμιο επίπεδο Και το έκανα με τέτοιο τρόπο που καλώ ή κακό ρισκάρισα Γιατί ξέρετε όταν κάνεις τέτοιες προβλέψει είναι πολύ εύκολο να γίνεις ο... ο λαλάκας ας πούμε αν θέλετε της ε, ε, παρέας από το άνθρωπο που έχει το ευαίσθητο σημείο που καίει την Ευρώπη στις 8 πρώτου 2019 υπέδειξα τι θα συνέβαινε και υπέδειξα μάλιστα και ποιες χώρες θα έχουν πρόβλημα είπα η Γερμανία η Ισπανία η Ιταλία τελειώσαμε για την Ευρώπη, Πάντα, έτσι λοιπόν. Τη δεύτερη προειδοποιητική βολή την έριξα 8 8-9 του 2019 για κράχ στα παγκόσμια χρηματοοικονομικά ιδρύματα και τον κράχ, αλλά και το λόγο ότι είναι θέμα ασθένεια, έτσι. Την τρίτη και φαρμακερή την έγραψα στι αιτήσει. Και για να προλάβω ε, Κάποιους που μπορεί να θέλουν να πάει ότι θεωρώ ότι η Ελλάδα επειδή έχει βρει πάτο δεν μπορεί να πάει παρακάτω έτσι; θα τα πάει πολύ καλύτερα σε σχέση με τις υπόλοιπες χώρες και σε οικονομικό και με κάποιες έτσι αλλαγούλες ευχάριστες σε, ε, ε, και σε επικοινωνιακό και σε οικονομικό επίπεδο θα πρέπει όμως να είμαστε προειδεασμένοι ότι πάνε να μας στριμώξουν θέλουν να στριμώξουν όλη την Ευρώπη οι αυτοί οι καριόλιδες οι Γερμανοί έτσι, διότι εμείς τους, ε, μας, δεν μας έχουν πληρώσει αποζημιώσεις τους σβήσαμε τα χρέη τους στηρίξαμε τις κατωευρώπητους το 10 με τα τοξικά ομόλογα και δεν φουντάρανε και μας κουνάνε και τα χέρια τα καρδιολία αυτά λοιπόν για να καταλάβουμε τι ακριβώς συμβαίνει είναι ότι το κλίμα δεν είναι καλό στην Αμερική οι δημοκρατικοί ακόμα ψάχνουν να βρουν ποιον θα είναι απέναντι στον Τραμπ βέβαια όμως έτσι όπως είναι τα πράγματα δεν ξέρω κατά πόσο θα θέλουν να αναλάβουν την διακυβέρνηση με την οικονομία σε μια τέτοια χάλια κατάσταση Μα έχουν φορτώσει φόβο ο φόβος τι είναι ο θάνατος διότι οι αρχαίοι Έλληνες που δεν φοβόντουσαν τον θάνατο θα τους κλάνουν τα φρύδια ζούμε λοιπόν σε ένα παγκόσμιο πόλεμο με έναν αόρατο εχθρό και κυρίως δεν γνωρίζουμε αν οι κυβερνήσει μα είναι με εμάς ή είναι με τους άλλους γνωρίζω ότι με αυτά που πάω να πω δημιουργώ έχθρες όπως επίσης γνωρίζω ότι πολλά πράγματα που θα πω τώρα ε, λοιπόν πολλά πράγματα που θα πω τώρα Ίσως κάποιοι ε, που είναι, τι παίζει. Εγώ αυτό που θέλω να πω είναι το εξής. Στην πραγματικότητα είναι μια κατάσταση η οποία πρέπει να την προσπαθήσουμε πάρα πολύ. Έτσι. Δεν είναι εύκολα τα πράγματα για να το ξεκαθαρίσουμε αυτό. Έτσι. Δεν έχουμε να κάνουμε με μια εύκολη κατάσταση, έτσι. Αλλά τώρα που έχουν 32-38% ανεργία στην Αμερική και θα πηδάνε από τους ουρανοξίστες, θα κοπούνε στους Αμερικανούς σημαγκές. Η Τουρκία, σας έλεγα και είχα διάφορους φίλους και μου είχατε ζαλίσει τον έρωτα, ότι δεν καμπαθαίνει τίποτα η Τουρκία και η πολεμική μηχανή της Τουρκίας, όπου πήγε η Τουρκία, ξύλο μάζεψε, Τώρα θα βγαίνει και χουρέ με 30 ευρώ θα πάω Τουρκία να τη βρω και θα είμαστε όλοι ευτυχισμένοι. Η Ελλάδα αυτή τη στιγμή μπαίνει σε μια κατάσταση και δεν σας το λέω εγώ ένας άνθρωπος ο οποίος δεν είμαι καν μητσοτακικός ειδικά και αυτό αν το έχω πληρώσει έτσι. Λοιπόν όχι ότι δεν είμαι μητσοτακικός έτσι. Αυτή τη στιγμή όμω, θα πρέπει να καταλάβετε κάτι ότι όσοι είσαστε στο δημόσιο λέτε, Αχ, θα κοπεί ο μισθό, Αχ, θα έχουμε περικοπή μισθών, θα υπάρχει περικοπή μισθών. Βιώσατε όμω εσεί τι περικοπέ, γιατί αυτή τη στιγμή αυτή που θα φάνε τη μεγάλη, να μην πω είναι οι ελεύθεροι επαγγελματίε. Δεν γίνεται να το έχετε κάνει δηλαδή, δηλαδή αυτό κι αν είναι ρατσισμό. Ο δημόσιος είναι, κοίταξε να δεις, έτσι, ο... ο δημόσιος υπάλληλος σου λέει α εγώ είμαι στα τρένα, δεν μεταφέρεσε. Είμαι στη ΔΕΗ, σου ρίχνω το διακόπτη. Ο... Στον ιδιωτικό τομέα δεν έχει ο άνθρωπος τη δυνατότητα αυτή. Αντίθετα, όποιος μαλάκας ήθελε να κάνει απεργία... Κατέβαινε στο κέντρο της Αθήνας ε, Απεργία λέει το Πάμε 150 άτομα παρέλειε το κέντρο της Αθήνας για 150 ανθρώπους Και 300 Και στο τέλος αυτή είναι η πιο βολεμένη Γιατί το κακό της Ελλάδας Να θυμάστε ο συνδικαλισμός Λοιπόν Αυτό τώρα που θα πω Το ξέρω ότι είναι κόντρα στα συμφέροντά μου έτσι και είναι κόντρα στα συμφέροντά μου γιατί Γιατί στην πραγματικότητα Έρχομαι να σας πω Τι θα συμβούν τα επόμενα δύο χρόνια Όμως αυτή τη στιγμή Πρέπει να γίνει Ωραία Θα βάλω τώρα μέσα στο chat Αλλά και στο τείχο μου Για να συγκρίνετε Τις προβλέψεις των ανθρώπων οι οποίοι όχι αστρολόγων δεν χτυπάω ε, ανθρώπους που α, θεωρητικά ή και πρακτικά ανήκουμε στην ίδια μεριά έτσι γιατί έχω πει ακόμα και η αποτυχία είναι ο ένας εναλλακτικός δρόμος προς την επιτυχία δηλαδή το λάθος που θα κάνει ο Κάρλο α ο β θα δώσει στον άλλον το έναυσμά να πει πού την πάτησε αυτός να μην την πάτησω εγώ Άρα πρέπει να διδασκόμαστε τόσο όμως από τα λάθη μας, όσο και από τα λάθη των άλλων. Αλλά δεν μπορώ να μην πω για αυτούς τους μεγάλους οικονομολόγους της Goldman Sachs που λέγανε έρχονται μέρες θα τρώμε με χρυσά κουτάλια στην Ευρώπη και λέω εγώ έρχονται μέρες γοφέρες. Και ότι η Αμερική θα τρέχει με ρυθμό ανάπτυξη 4% Και η Γερμανία ούτε Πιο γρήγορα με ρυθμό ανάπτυξης θα τρέχει ο Σόιμπλε Στην ανηφόρα παρά αυτή Λοιπόν Πάμε να δούμε τι ακριβώς παίζει Το 2020 είναι μια καμένη χρονιά έτσι Το είπαμε, τα μιλήσαμε, τα συμφωνήσαμε Λοιπόν Το 2021 με βάση το χάρτη του 22-12 που μπαίνει ο ήλιος στη μηδενική του εγώ καιρό λοιπόν παγκόσμιο επίπεδο ξεκινάει με δύο ακρόνο δίας ίσον κρόνος έτσι χωρίς να χρειάζεται να είναι κάποιος ο σούπερνος τράδαμος καταλαβαίνει ότι έχουμε δύο δυνάμεις εκ διαμέτρου αντίθετες. ο ένας δίνει και ο άλλο παίρνει ο ένα είναι large και ο άλλο είναι καρμήρης Λοιπόν, αυτοί οι δύο είναι σε επαφή με μηδενική κρύου άδμητο, ήλιο άδμητο, ερμή άδμητο, άδμητο Ποσάιντον. Πάμε να δούμε λοιπόν τι λέει. Η μηδενική κρύου άδμητος Κρόνος μιλάει για ιδεολογική αντίσταση, ανένδοτες πεπιθήσεις και αμετακίνητη στάση ζωής, υπομονή και επιμονή. Έρχεται δωδίας λίγο, δηλαδή να μπούμε το μηδενική κρύου ίσομβδίας, και έρχεται λίγο να στο γλυκάνει όπως ακριβώς που ρίχνανε λίγο χυμό, πορτοκάλι ή ζάχαρη πάνω από το κινήνου. Μία τύχη με περιορισμένες δυνατότητες, φεύγοντας με ψηλά το κεφάλι, ικανότητα να υπερκεράσει κάποιος τις όποιες ατυχίες και δυσκολίες, τύχη σε θέματα απόσυρσης, παύλα συνταξιοδότησης. Δηλαδή, η ζαχαρη πανω απο το κινηνου μια τυχη με περιορισμενες δυνατοτητες φευγοντας με ψηλα το κεφαλι ικανοτητα να υπερκερασει καποιος τις όποιε ατυχιες και δυσκολιες τυχη σε θεματα αποσυρσης παυλα συνταξιοδοτησης δηλαδη η γνωμη του Καρλίτο είναι ότι αυτή τη στιγμή... Όσοι έχετε συμπληρώσει τα χρόνια Φυγέτε να μην σας γίνει το βίο αβίωτο Αποψή μου έτσι Πάμε στον ήλιο άδμητο Ο ήλιος άδμητος χρόνο φυγεί από τη χώρα Άρα σε πραγματικό Μιλάμε Υπάρχουν δύο τεινά Τα οποία θέλω να σας τα πω Να σας δώσω τις δύο εκδοχέ αν θέλετε Αλλά και θα σας πω ποια είναι αυτό που πιστεύω εγώ άνθρωποι οι οποίοι έφυγαν αναζητώντας τη γη τη επαγγελίας και τελικά αυτή η γη τη γη επαγγελίας δεν την ε, βρήκαν θα επιστρέψουν στις βάσεις τους αυτή είναι η δική μου πρόγραψη ο, ο Ήλιος Άδμητος ε, Δίας μιλάει για ανθρώπους οι οποίοι επιστρέφουν στην πατρίδα τους και βρίσκουν την τύχη τους άρα εκτός συμφραζομένων, φεύγουμε από την Ευρώπη των ενώσεων, του ΝΑΤΟ, του ΠΑΤΟ, του κάτω της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η οποία ποτέ δεν ήταν Ευρωπαϊκή και πολύ δε περισσότερο ποτέ δεν υπήρξε ένωση και αρχίζουμε και πάμε σε πιο μικρές ομάδες και απομονωνόμαστε και κάνουμε καινούριε συμμαχίε και ο καθένας κοιτάει την πάρτη του για να μην πω κάτι άλλο. Ο Ερμής το απάνω στο Δία δείχνει ότι ε, μιλάει ότι ο κόσμος θα προσπαθήσει να συγκεντρώσει τις σκέψεις του προκειμένου να βρει την ε, γη της επαγγελίας. Ενώ με Ερμή Άδμητο Κρόνο όποιοι δεν τα καταφέρουν θα νιώσουν ότι θα πρέπει να υποστούν έναν περιορισμό και να αποδεχτούν λίγο με αποσιοδοξία μια έτσι... Κακοτυχία θα λέγαμε. Επειδή όμως το θέμα του Convid 20 μπορεί να γίνει Convid 21 κάθετος μοντίκι slash αρουρέος backslash slash λοιπόν και να ξαναεπιστρέψει που αυτή είναι η πρόβλεψή μου ο άξονας μηδενική κρυού Ποσειδώνα πάει και πέφτει πάνω στον άθμητο που δείχνει ότι ουσιαστικά οι άλλοι δεν μας δίνουν να έχουμε αντικειμενική οπτική και υπάρχει η τέχνη της οφθαλμαπάτης. Και εσύ λοιπόν μπορεί να ξαναβλέπεις εν έτη 2021 ένα remake αυτόν που ζει τώρα με φέρετρα, κλαθμούς, οδυρμούς αλλά αυτοί που είναι μέσα στα φέρετρα να είναι ουσιαστικά μια κατακόρυφη αύξηση ανθρώπων οι οποίοι ήταν γραπτό να πεθάνουν Όπως τη δεκαετία του 20 που υπήρχε μια ανεξέλεγκτη γέννηση αγοριών Που ακολούθησε τελικά μετά από 20 χρόνια ο δεύτερος παγκοσμίος πόλεμος Και κοινός που λέμε το Σύμπαν Αφήστε ρότσιλ, Μότσι, Ροκφέλλερ και τέτοιοι Είναι δυνατοί, είναι ισχυροί έχουν τα λεφτά να τα βάλουν εκεί που ξέρουν Αλλά είναι ισχυροί επειδή από κάπου τους επιτρέπεται Και τίποτα δεν επιτρέπεται Αν δεν το αφήσει ο Θεός Αν δεν το αφήσει το σύμπαν Γι' αυτό ε, Κοιτάχτε ο καθένας Να κοιτάει τον γύρο του Να κοιτάει τον πλησίον του Και να κοιτάει και τον εαυτό του Τόσα χρόνια ο Έλληνας έτσι επιβίωσε Πάντα ήμασταν λίγοι Αλλά πάντα ήμασταν εκλεκτοί Λοιπόν πάμε σε ένα τραγούδι ε, Και νομίζω ότι είπαμε ότι ο κόσμος θα πάει Και θα έρχεται, θα μπαίνει στη χώρα του, στα σύνορά του Πάμε να ακούσουμε κάτι ελληνικό που λέει σύνορα παντού Λοιπόν επιστρέψαμε Πάμε λίγο να δούμε τι ακριβώς συμβαίνει Γενικά το 20 όπως σας είπα είναι μια χρονιά η οποία λίγο πολύ είναι καμένη Ωστόσο και το 21 δεν δείχνει ότι διεκδικεί δάφνες Και μάλιστα θα έλεγα ότι έτσι όπως έρχεται Αν θέλετε να έχετε την υγειά σας επειδή θα έχουμε σε παγκόσμιο επίπεδο ήλιο, ποσηδόνα, άδμητο, θα προσέξετε ζητήματα που έχουν να κάνουν με την καρδιά και ζητήματα που έχουν να κάνουν με την πήξη του αίματος. Λοιπόν, πάμε λίγο παρακάτω. Επίσης η χρονιά έχει ερμή χαντές άδμητο, που λέει δυσκολίες που έχουμε για να σκεφτούμε, μια προσωπικότητα που αδυνατεί να βρει μια λύση, μια έξοδο, καμία λύση στο πρόβλημα, αδιέξοδη κατάσταση ενώ παράλληλα επειδή θα έχουμε και άριχαντές ίσον άδμητος, μιλάει για κρύο, δύσκολες συνθήκες εργασίας προβλήματα σε κάποιες χώρες από το κρύο το ψύχος ή τον παγο Πάμε λοιπόν στην Τουρκία Η Τουρκία ακόμα και το 2021 θα ψάχνει να βρει μαντήλι να κλάψει Η χρονιά έχει κρόνος βουλκάνους ίσω οροσκόπος που σημαίνει ένα άτομο που είναι εκτεθειμένο μα και ανίκανο μπροστά σε κάποιες μεγάλες δυνάμεις ή σε άτομα μεγάλου κύρους, κάποιοι τρίτοι καθιστούν τη δυναμή τους αισθητοί ή αποτελούν η ίδια δυναμη τους αισθητή η αποτελουν η ιδια αντικειμενο με την ίνια της δύναμη του κράτους. Αν λάβει κανείς πως έχουμε και σε παγκόσμιο επίπεδο στο ετήσιο δια χρόνο, κρόνο που σας είπα απώλεια σε ζητήματα κίνητη της περιουσίας αλλαγές αυτοί που θα δουλέψουν αρκετά είναι οι μεσίτες των ακινήτων ιδιαίτερα αλλά υπό την έννοια οι περισσότεροι θα θέλουν λίγο να πουλήσουν ίσως να σκοτώσουν προκειμένου να έχουν μετρητά. Έτσι. Υπάρχει η μεγάλη αίσθηση ανασφάλειας στον κόσμο το 2021. Μιλάει για... έχει η MC που μιλάει για προβλήματα από μια γυναίκα που δημιουργεί έχει χαντές βουλκάνους βόρειο δεσμό που δείχνει ερχόμενος με έναν κίνδυνο άμεσα συναλλαγές με άτομα που κάνουν σκληρές αγροτικές εργασίες ενώ παράλληλα έχει και μηδενική ζεύς ή άδμητος προβλήματα με γεωλογικά φαινόμενα, σεισμούς και η δυσκολία να αντιμετωπιστεί ένα ζήτημα τα θέματα έτσι όπως προκύπτουν για την, ε, ε, για την Τουρκία είναι πάρα πολύ έντονα. Από την άλλη θα πρέπει να προσέξουμε τον ε, παράγοντα ο οποίος ε, λέγεται Ιταλία. Η Ιταλία θα πρέπει να καταλάβετε επειδή δεν είναι μία ε, μικρή στο δέμα μας δύναμη της Ευρώπης αντίθετα είναι μια πολύ τεράστια και πολύ υπολογίσιμη δύναμη αυτή τη στιγμή φαίνεται ότι πλέχτηκε, πλέχτηκε το καλύτερο σενάριο που μπορούσε να επιλεχτεί. Δηλαδή και είναι βέβαια κρίμα για ένα τέτοιο λαό. Βρέθηκαν οι χειρότεροι και οι πιο άχρηστοι ε, στην πιο ε, κρίσιμη η στιγμή του 21ου αιώνα και αυτό στην πραγματικότητα έδειξε ότι δεν υπάρχει Ευρωπαϊκή Ένωση ε, η Γερμανία κατήσχε με το έτσι θέλω μάσκες που πηγαίναν στην Ιταλία και βγήκανε τώρα οι Γερμανοί και κλέβανε, κλέγανε σαν τι πουτανίτσες γιατί το ίδιο ακριβώς τους έκανε η Αμερική Αλλά δεν έχουν τη... Τα γκάτς Να πάνε Του μπούνε, του Τραμπ και του κάθε Τραμπ Γιατί ξέρει ότι Το μεταπολεμικό έκτρωμα Που λέγεται Δυτική Γερμανία Και μετά το 1990 Που γίνεται, λέγεται Ενωποιημένη Γερμανία Είναι χτισμένο με, βρα... με αμερικάνικα δολάρια Οπότε σου λέει κοίτα Άμα τα στα δόντια σου φάει δικό μου θα βγάλεις Κάτσε τώρα στην άκρη και μην μιλάς Και έτσι οι Γερμανοί Προσπαθούν αυτή τη στιγμή Να βγάλουν ε, Από τη μη Σου λέει ότι αυτή τη στιγμή Πρέπει να μπείτε σε μνημόνιο Αυτό λέει στην πραγματικότητα Ο ESM είναι ο κατάλληλος Το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο Αρχίζει και τρίβει τα χέρια του θα αποτανθεί πρώτα σε φτωχέ χώρες για να τις κάνει ακόμα αυτοχότερες και να τους υφαρπάξει τον ορυκτό πλουτό. και ε, αυτή τη στιγμή η χώρα η οποία η ε, ε, η χώρα η οποία έρχεται να την πληρώσει δεύτερη την τάξη πολύ άσχημα είναι η Κίνα και η Κίνα γιατί Μέσα σε αυτό το συνοθήλευμα η Κίνα θα προσπαθήσει να ξαναβάλει μπροστά, όπως και η Γερμανία τα ίδια είναι, μπροστά τις ε, μηχανές παραγωγής. Αλλά όταν οι μεγαλύτερες οικονομίες του κόσμου είναι κατεστραμμένες και ειδικά στην, περίοδο, στην περίπτωση της Κίνας έχουν και τη ρετσινιά το ότι ας μην κολλήσουμε και τίποτα, είναι πάρα πολύ δύσκολο να γίνει το οικονομικό recovery. Λοιπόν, λοιπόν δεύτερον και σημαντικότερον από εκεί και πέρα πάμε στο θέμα της ε, ορεικτός πλούτος ε, λέει ο 1195 ίσον Ελλάδα ε, πρόσεξε να δει. Ε, είναι και η Ελλάδα μέσα στο τέτοιο αλλά στο πρόγραμμα αλλά έχω την αίσθηση ότι θα έρθουν τόσο μεγάλες αλλαγές, εγώ σας είπα αυτό που βλέπετε σε οικονομικό επίπεδο είναι το τρέιλερ. Αυτή τη στιγμή οι παγκόσμιες κυβερνήσεις κάνουν ένα τεράστιο λάθος. Προσπαθούν και ρίχνουν σε ένα βαρέλι χωρίς πάτο χρήμα το οποίο εντάξει ιδιαίτερα στην περίοδο στην περίπτωση του δολαρίου δεν έχει ουδεμία ανταπόκριση με την πραγματικότητα διότι είναι σαν να έχω βάλει εγώ τον εκτυπώτη για να εκτυπώνω, έτσι. Δηλαδή είναι σαν τα χαρτονομίσματα της μονόπολης, για να σα δω καταλάβετε. Ε, οι Αμερικάνοι στήσαν ένα πόλεμο με, τους, με μπροστινούς, χωρίς απαραίτητα να το θέλουν οι μπροστινοί του που είναι οι Σαουδάραβες, στη Ρωσία για το φυσικό αέριο και για το πετρέλαιο, και ο Πούτιν σου λέει εγώ έχω 500 διαφορετικές πηγές να βγάλω χρήμα εσείς τα ψωθήσετε και ξαφνικά η πρώτη εταιρεία που φαλήρισε είναι μια Αμερικάνικη γουέτρην Πετρέλεων το παιχνίδι που παίζεται είναι πάρα πολύ δύσκολο και είναι πάρα πολύ δύσκολο γιατί γιατί στην πραγματικότητα όπως σας είπα έχουμε μπει σε μια φάση η οποία δεν ξέρουμε ποιος είναι με ποιον αυτή τη στιγμή όλοι όσοι ανήκουν στο χώρο πατριωτικό και καλά θα πρέπει να παίρνουν φόρα και να τραβάνε κουτουλιές στον τοίχο αλλά εκεί που είναι η γωνία για να την ακούνε καλά γιατί αυτή τη στιγμή τους δίνεται μια μοναδική ευκαιρία να αγκαλιάσουν το λαό και ο λαός με τη σειρά τους να τους αγκαλιάσει και αυτούς και να δημιουργήσουν και να δημιουργήσουν ένα τρίτο πολύ ισχυρό πόλο Λοιπόν Πάμε τώρα στο θέμα της Γερμανίας έτσι, επειδή νομίζω οι περισσότεροι από εσάς Είσαστε λίγο έτσι αγριεμένοι. Η Γερμανία ουσιαστικά έχει μπει σε μία περίοδο η οποία δεν διαφαίνεται ε, να έχει πολύ ψωμί. Έτσι. Και δεν έχει πολύ ψωμί γιατί, γιατί στην πραγματικότητα οι Γερμανοί έχουν κάνει ένα α, τεράστιο λάθος. Έχουν ανοίξει, γι' αυτό πιστεύω ότι οι Γερμανοί και οι Τούρκοι ταιριάζουν τόσο πολύ, γιατί ουσιαστικά μέχρι να φτάσουν στο, στον πάτο, εξακολουθούν να πιστεύουν ότι αυτό που κάνουν είναι το σωστό και το πρέπει και ότι είναι αλάνθαστοι και η αιμονή είναι γνώρισμα της τρέλας έτσι λοιπόν θέλω να πω ότι αυτοί οι άνθρωποι έχουν κάνει το εξής λάθος έχουν μπει σε μια φάση η οποία ε, θέλει να βάλει και η, μπροστά τις μηχανές η Γερμανία, η Αμερικάνικη αγορά έχει τελειώσει για την Γερμανία με τον έναν ή τον άλλο τρόπο έτσι ε, και δείχνει ότι ουσιαστικά αυτή τη στιγμή όλο αυτό το πανηγύρι το οποίο έκτισε ε, γύρω με τους τρελούς ρυθμούς ανάπτυξης ε, αυτή η απότομη επιβράδυνση ε, θα φέρει κοινωνικά, κοινωνικά προβλήματα και αυτοματισμούς. Ε, ένα άλλο πρόβλημα το οποίο διάφερεται με τη Γερμανία είναι ότι αυτή τη στιγμή ε, η Γερμανία αυτή τη στιγμή ε, βράζει μέσα από τις όψεις τις οποίες έχει και μέσα από τις εξισώσεις τις οποίες έχει και φλερτάρει με κάποιες έτσι, καταστάσεις οι οποίες δεν είναι πάρα πολύ καλές αυτή τη στιγμή εντάξει πέρασε ο Ποσειδώνας πάνω από τη σελήνη προσπαθούν να τους δείξουν ότι όλα είναι πάρα πολύ καλά και βεβαίως εντάξει, αν θέλετε καλά κάνουν για να μην δείξουν ότι ε, το διαλύσαμε το μαγαζί όμως ε, θα πρέπει να κατανοήσουμε όλοι ότι στην παρούσα φάση δεν μπορούμε να λέμε ότι όλα είναι καλά στη Γερμανία γιατί η Γερμανία αυτή τη στιγμή έχει το χαντές πάνω στον ήλιο και είναι πάνω στο διαχαντές που δείχνει ότι οτιδήποτε βγάζει προς τα έξω, δηλαδή ότι έχω ισχύ ότι έχω χρήμα ότι είναι έτσι, είναι λίγο μαϊμού και βέβαια ο χαντές έχει περάσει πάνω από τον άξονα μηδενική κρυού κρόνο ο άξονας μηδενική κρυού κρόνο ίσον χαντέ, είτε μας αρέσει είτε όχι μιλάει πρόσφυγες, επιδημία μαζικές απολύσεις εργαζομένων ε, απαλλαγή από επαγγελματικά καθήκοντα Άρα δεν μπορούμε να μιλάμε για μια κατάσταση επιτυχημένη Πολύ δε περισσότερο όταν σε τρεις μήνες Με κορύφωση μετά από έξι μήνες Πάει η προοδευμένη σελήνη πάνω στον κρόνο υποθετικό άδμητο Και εν συνεχεία πάνω στον κρόνο το Σατούρν ε, Ο άξονας σελήνη κρόνου Εντάξει το καταλαβαίνετε και εσεί ότι α, δεν μιλάμε για κάποιον έτσι ιδιαίτερα ευχάριστο άξονα αλλά ο άξονας αυτός υποδεικνύει ότι θα βγάλει τεράστια προβλήματα κατάθλιψης, απελπισίας καταπίεσης προσπάθειας να απομονωθώ και να διαχωρίσω αν θέλετε τη θέση μου από άλλους ενώ αν βάλω και τον κρόνο άδμητο σελήνη θα μου δώσει ο ερμηνεία Κάποιες γυναίκες οι οποίες είναι ιδιαίτερες πλην όμως παρεξηγημένες με ε, ιδιαίτερο χαρακτήρα και φανταστείτε να έρθει ε, να παίξει σημαντικό ρόλο στη δημιουργία ε, κυβέρνησης της Γερμανία το ADF το οποίο το ξαναλέω έχει ε, πολύ ύποπτο και επιλήψιμο ρόλο ο 46-30 λέει η Γερμανία έχει το καρπούζι έχει και το μαχαίρι μέχρι να τα χάσει και τα δύο θα περάσει πολύ καιρός ποιος θα κουνήθησε στις αποφάσεις της η Γερμανία κουνάει τα πιο ποιόνια τη όπως τη βολεύει Έχει δίκιο με τον τρόπο τον οποίο σκέφτεσαι δεν μπορώ να σου αντιπαραθέσω κάτι εγώ λέω να αφήσουμε να το δείξω χρόνος έτσι τι έχουμε έξι μήνες για να φύγει το 8 μήνες για να φύγει το 20 και 12 μήνες για να φύγει το 21 έτσι. στην εκπομπή που ελπίζω να με έχει καλά ο Θεός και να με αξιώσει να την κάνω τέλος του 21 αρχές του 22 θα δούμε κατά πόσο έχει δύναμη η Γερμανία γιατί εγώ στην πρόβλεψη που έκανα είπα το 2019 στο 2022 Γερμανία Ιταλία η Σπανία θα περάσουν πάρα πολύ ζωρικά λοιπόν α, περίμενε λίγο λοιπόν λοιπόν πάμε σε ένα τραγούδι και επιστρέφουμε με τσιμπανούσι πάμε έτσι. Λίστρις το στοσίβαν για να φέξει, δουλεύεις του και παλιού, φαρμάκι κουταλιού, βανίλια ή σε μια λέξη. Δουλεύεις του και παλιού, στο μπάτο του μιαλού, κοιγόμενο να θέλει κοκορέτσι. Δουλεύεις του και παλιού, μωρό μου ημαλού, δεν κάνω ηγούμαι του το τοκοτέξι. Μες στα σά μια μίλα, μια νάτριχήλα, ένα σκουλικάκι θηλυκό Τρώη θα η ψεύτικη μαμά μου λασπιμα γεμένη, αερικό Δουλειές του κεφαλιού, του μαύρου φεγγαριού Που γλίστρισε στο σύμπαν για να φέξει Δουλειές του κεφαλιού, παρμάκι κουταλιού Βανίλια υποβρύχιο σε μια λέξη Δουλειές του κεφαλιού, στον πάντο του μυαλού Κυκόμεναν αθέλικο κορέτσι Δουλειές του κεφαλιού, μωρό μου η μαλλού Δεν κάνω εγώ για τούτο το κοτέτσι Επέστρεψα. Τσατ uh, λοιπόν, ο φίλος μου λέει: καν ποια ευρωπαϊκή χώρα έχει τα πιο πολλά αποθέματα χρυσού. Η αίσθηση που έχω από αυτά που έχω δει είναι πρώτη είναι η Γερμανία, δεύτερη είναι η Ιταλία. Έτσι. Έχει λίγο περισσότερο χρυσάφι από ότι είναι. Ε, της Γαλλίας λοιπόν κάλα αυτά μεταβάλλονται κιόλας ούτως ή άλλως ε, αυτά αυτοί θα γονατίσουν τελευταίοι κοίταξε να δεις δεν έχω λόγο ε, να σε αμφισβητήσω σε καμία περίπτωση, εντωσιάδος αυτό υπαγορεύει λογική αλλά δυστυχώς δεν ζούμε σε μία α, περίοδο ο, λογικών καταστάσεων η ε, κατάσταση όπως έλεγα εδώ και πάρα πολύ καιρό μυρίζει δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο, μυρίζει η Γερμανία... Εβραίοι και τέτοια έτσι, θα τα ζήσουμε όλα αυτά με διαφορετικούς έτσι, όρους και πρωταγωνιστές αλλά πάνω κάτω η ατμόσφαιρα αυτό που μας αφήνει το Ασάνς αυτό είναι τώρα όσον αφορά για την Ιταλία και γενικά που με ρωτάτε για την Ευρωπαϊκή Ένωση η Ιταλία Φαίνεται πως το επόμενο τρίμηνο Καφού θα έχει αρχίσει να αναρώνει η Παύλα Γλύφη τις πληγές της ε, Περνάει ο προοδευμένος ουρανό πάνω από το μεσουράνιμα ε, Είναι μια ένδειξη ότι θα κάνει τη δική της έτσι αν θέλετε Επανάσταση περνάει όμως τώρα, αυτές, τον επόμενο μήνα, πάνω από τον άξονα Ερμή Χαντέ. Ερμή Χαντέ είναι ο άξονα που μιλάει για τι ε, δυσάρεστε καταστάσει και με Ερμή Χαντέ ο ουρανό ε, μιλάει για ξαφνικέ άθλιες σκέψει και πολύ πιθανόν εκεί να έχουμε ακόμα και διενέργεια. Ε, εκλογών αφού ο πλούτονα αυτή τη στιγμή και ο, ο Δίας είναι απάνω στο μεσουράνημα Βουλκάνους, είναι πάνω στη Μηδενική Κριού και είναι πάνω στο Χαντές εάν βάλω ότι έχουμε Δία Πλούτονα Χαντές θα μας δώσει ως ερμηνεία α, μια τυχερή ανάπτυξη που αμφισβητείται μέσω της ανάγκης μια δουλειά που θα πάει καλά αλλά έχει μια μεγάλη και παροδική κακοτυχία. Άρα στην πραγματικότητα μπορούμε να πούμε ότι θα αρχίσει σιγά σιγά να κάνει ένα recovery. Μου αρέσει η θέση του, ε, του κρόνου υποθετικού εκεί που είναι ε, που μιλάει για επικείμενες αλλαγές. Δεν αποκλείεται να ζητηθεί και η γνώμη ε, του Ιταλικού λαού. Ε, και εκεί αν ζητηθεί η γνώμη του Ιταλικού λαού διότι δεν νομίζω η κυβέρνηση αυτή που είναι με την ισχνή όχι συνειανύπαρτη ε, πλειοψηφία στην λαϊκή βούληση να πάει να υπογράψει μνημόνιο και εκεί θα έχουμε σαρωτικές αλλαγές όπως σας είπα από 4 δεκάτου αποχαιρέται τη Γερμανία και αποχαιρέται την Ευρωπαϊκή Ένωση που γνώρισες. Έτσι τρία λεπτά πριν τις 10, σιγά σιγά φτάνουμε στο τέλος της εκπομπής. Εάν δεν γίνονται πιο φρικιαστικές οι καταστάσεις και τα μέτρα θα προσπαθήσω να έχουμε μια επικοινωνία όσο το δυνατόν πιο άρτια. Θέλω να σας ευχαριστήσω που σήμερα η πραγματικά η εκπομπή είχε και παλμό, είχε και ερωτήσεις. Εννοείται και η αμφισβήτηση είναι μέσα στο, στο παιχνίδι έτσι, της ζωής. Εδώ πολλές φορές αμφισβητώ, εγώ πράγματα που λέω. Έρχομαι σε μια έτσι... Διότι για να ασχολείσαι λίγο με αυτό το αντικείμενο πρέπει να έχεις ε, λίγο μια ψυχασθένεια. Δεν πρέπει να είσαι πολύ καλά στα μυαλά. Ε, τα μπορούσα να λέω Για σχέσεις ε, σα αγάπησα, σας αγαπήσαν ε, Αλλά θέλω να ξέρετε κάτι Ο κάθε άνθρωπος κάνει αυτό που θέλει Αυτό που αγαπάει, αυτό που του αρέσει ε, Πιστεύω ότι για να του ξεκαθαρίσουμε Ακόμα και στην εκπομπή που έκανα με το στέριο περί ουράνιων και κλασικής, είπα αυτά που πιστεύω. Πιστεύω ότι όντως έχουμε καλούς αστρολόγους στην Ελλάδα. Το πρόβλημα είναι ότι δεν έχετε δει έξω τι ακριβώς τσίρκο λέει ε, Αυτή είναι η γνώμη μου. Ε, Κάποιοι φίλοι που έχουν τις επιφυλάξεις τους ε, καλώ κάνουν και τις έχουν ούτως ή άλλως και εμείς οτιδήποτε κάνουμε πάντα με μια επιφύλαξη τουλάχιστον μέσα μας την έχουμε χωρίς αυτό να, να πει ότι τα λέμε και έτσι και γιουβέτσι και πέτσι ε, απλά α, πρέπει να είμαι όσο το δυνατόν Πιο ακριβείς. Αυτό είναι για μένα λογιά. Δεν μ' αρέσει να βαδίζω πάνω σε, ε, σε τεντωμένο σκηνή, αλλά με δίκτυα ασφαλείας, ασφαλείας και πυροσβέστες από κάτω. Αν πέσω έπεσα, αν μείνω έμεινα. Έτσι. Αυτή είναι η ζωή. Και εν πάση περιπτώσει ε, πάντα ε, ακολουθώ το ότι... Αν το κάνω αυτό το πράγμα λίγο διαφορετικά δεν θα είμαι εγώ. Και αν δεν είμαι εγώ δεν θα γουστάρω, δεν θα έχω την όρεξη να έρθω να το κάνω αυτό βρέξη χιονίση. Ε, ήδη από την άλλη εβδομάδα σιγά σιγά θα αρχίσετε και στο site του σταθμού να βλέπετε σημαντικές αλλαγές σε γραφιστικό περιβάλλον, επίπεδο αλλαγές αισθητικέ, ε, έχουμε φίλους που μας αγαπάνε και τους αγαπάμε και εμείς και έχουμε αποφασίσει ε, να γίνουμε μια γροθιά επειδή αυτό το παιχνιδάκι της απαγόρευσης ε, θα κρατήσει με τον έναν ή τον άλλο τρόπο εμείς θα προσπαθήσουμε να κάνουμε αυτό που κάναμε πάντα με μεράκι να σας λέμε αυτά που πιστεύουμε συνήθω να υπαλληθευόμαστε πολλά πράγματα που έχουμε πει έχουν λίγο ξεπεράσει τη ζώνη της φαντασίας αλλά καλός ή κακός έχουν επαληθευτεί ε, θέλω να έχετε αγάπη μέσα σας και να αγαπάτε τους ανθρώπους που σας περιβάλλουν ακόμα και αυτούς που σας μισούνε διότι αυτοί που σας μισούνε είναι ουσιαστικά ένας α, λανθάνων θαυμασμό. Εν πάση περιπτώσει όμως δεν μπορούμε να είμαστε αρεστοί όλοι σε όλους Μην ξεχάσετε Δευτέρα α, 9 η ώρα μαζί με το Στέρκιο έχουμε εκπομπή για την πραγματική αληθινή ανιδιοτελή αγάπη η οποία δεν είναι η αγάπη οποια οποία ξέρεις, αγαπάω τη ρίτσα λατρεύω τον μίτσο πραγματική αγάπη που μπορεί να σε βοηθήσει να θεραπεύσει ασθένειες και κυρίως να θεραπεύσει την ψυχή αν θεραπεύσει την ψυχή όλα τα άλλα έπονται και βέβαια τρίτη Λουκάς Ντουρτουρέκας μακροκοσμικές προκλήσεις 9 η ώρα σας υπόσχομαι μεγαλύτερο ήχο έτσι Καλεσμένη Κατερίνα Πονηράκη Στέριο, Η αφεντομουτσουνάρα μου Ο Λουκάς βεβαίως Και ο Γιώργος Βαφιάδης Από την Θεσσαλονίκη Να μιλήσουμε για τον κορονοϊό Γιατί δεν προλάβαμε να τα πούμε όλα Να δώσουμε Στον κόσμο και χρηστικές οδηγίες και διάφορες άλλες καταστάσεις που θα μπορέσουν να αντιμετωπίσουν το όλο αυτό, την όλη αυτή κατάσταση. Και θα ήθελα να σε ευχαριστήσω που με τιμάτε με τα μηνύματά σας, με την αγάπη σας, με την επισκεψιμότητά σας, και θέλω να ξέρετε ότι αυτό το πράγμα που έχει αναπτυχθεί μεταξύ μας, δεν πρόκειται να το πουλήσω ποτέ, είναι πάρα πολύ ωραίο. Ε, προσπάθησα να, και προσπαθώ να είμαι σε όλους δίπλα όπου μπορώ ε, και αυτό με κάνει να νιώθω πιο άνθρωπος και κυρίως πιο χρήσιμος γιατί ο σκοπός αυτής της εκπομπής δεν είναι να είμαστε αρεστοί είναι να είμαστε χρήσιμοι καλό είναι και το θαυμασμός μπορεί σε κάποιους να πηγαίνουμε κόντρα όμως οτιδήποτε κάνω στη ζωή μου έχω μάθει να το κάνω με πάθος φτάσαμε στο τέλος θα κλείσω με το αγαπημένο μου τραγούδι και νομίζω ότι είναι και το αγαπημένο το δικό σας δώστε του την πρέπουσα προσοχή και να μην θυμάστε να μην ξεχνάτε μάλλον είμαστε Έλληνες Έλληνες θα παραμείνουμε ελεύθεροι ήμασταν και ελεύθεροι θα παραμείνουμε Καλό βράδυ κάνω πράγματα νερόδραστα έτσι είμαι λίγο φανατισμένος σε μερικά πράγματα λοιπόν πάμε στο Βόρειο Δεσμό ο Βόρειος δεσμό μιλάει για τη συμμετοχή της χώρας σε μια κλίκα επαφές με εμπόρου και μάνατζερ που θέλουν να μας πλασάνουν τα καλούδια τους νομίζω πως φέτος θα παίξει πολύ Γαλλία και Αμερική σε εξοπλισμό Ε, ουσιαστικά είναι μια χρονιά η οποία θα νιώσουμε αυτό που λέμε κάρμα, αυτό που λέμε ε, ανάγκη να δώσουμε λίγο μια χείρα βοηθείας στον συνάνθρωπο, θα παίξει αρκετά έντονα.